Θα σας πω γιατί απάντησα, γιατί έδωσα στη δημοσιοίτητα αυτή τη σκληρή απάντηση διότι άδικα ε, κατηγορήθηκα όταν διεκδικώ τα συμφέροντα του τόπου μου και χωρίς να γνωρίζω αποφασίζουν άλλοι ερήμην ημών όλων και του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής και ε, του, των πολιτών του νησιού μας. Λοιπόν, ε, καταρχάς ε, το πρόβλημα αυτό ζούμε όλοι καθημερινά και να σας ενημερώσω ότι το τελευταίο διήμερο είχαμε 162 αφίξεις στο νησί μας το 30% και πλέον όσων ήρθαν στα νησιά ήρθαν στη Λέρο mm. λοιπόν το πρόβλημα αυτό απαιτεί ψυχραιμία, σεβασμό και πολιτική ειλικρίνεια η πολιτική ειλικρίνεια δυστυχώ φάνηκε ότι δεν υπάρχει διότι κατηγορήθηκα ότι γνώριζα το τι ακριβώς αποφασίστηκε από την κυβέρνηση το διαψεύδω κατηγορηματικά, okay. χωρίς ο κύριος Περιφερειάρχης να είχε ενημερωθεί, όφιλε να ενημερώσει και το Δήμαρχο Λέρου, πράγμα που δεν έκανε. Αλλά επειδή ε, πραγματικά δεν περίμενα ε, αυτό το λεξιλόγιο από έναν Περιφερειάρχη, τις προτελετικές απαράδεκτες ε, στο πρόσωπό μου δηλώσει του, okay. εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα και ε, τον καλό να ανακαλέσει, τον, την κατηγορία στο πρόσωπό μου ότι το κλειστό κέντρο χαλάει τις business κάποιον που χάνουν χρήματα και ας μας απαντήσει ο Δήμαρχο αν τον αφορά ή όχι μα είναι δυνατόν να εξτομπούνται τέτοια πράγματα από τέτοιες κουβέντες από το περιφερειάρχη και να κατηγορεί το Δήμαρχο ότι έχει οικονομικά συμφέροντα και μάλιστα και χειρονομία διαχειρό, αν είδατε τη συνέντευξη να λέει στον πρόσωπό μου τέτοια πράγματα